Είστε έτοιμοι και έτοιμε. Έτοιμε διότι είναι συντριπτική πλειοψηφία των κοριντσιών. Εσεί εκεί είστε έτοιμε. Πώ μα μιλάτε έτσι. Είμαστε αρσενικέ. Ξέρω από αυτά. Εγώ ακούω τον έλεγχο που λέει αν είστε έτοιμε. Για μα μιλούσε. Για μα αρσενικέ. Οι αρσενοκίτε. Και αυτό παίζει. Τέλο πάντων. Για ποιο πράγμα ρωτάει αν είστε Είμαστε τρελέ και αριστερέ. Έτοιμε για την επανάσταση. Μήπω για τη ρήξη. Για ποιο πράγμα. Γιατί δεν πάει το μυαλό μου. Για τον συμβιβασμό. Δεν μου λες, γιατί δεν είχε χθε ζωή, πες μου. Δεν ξέρω, άρα, είμαι σκασμένος. Πού στη Βουλή που πήγα να κάνω ντου. Ναι, ναι. Δεν, δεν, χτύψε ξέρω. Το... Δεν, χτύψε το δεν, δεν ξέρω. Δεν χτύπησε το ραντάρτη. Δεν ειδοποιήσα, δεν ξέρω. Είδε την κάμερα που έχω, γιατί έχουμε εμεί μια μικρή ματζοβόλη εκεί πέρα, η οποία δεν κάνει και πολύ μπούγιο, να σου πω την αλήθεια. Και δεν θα πίστευσε ότι έχω κάμερα. Θα νόμιζε ότι πήγα έτσι μόνο μου, τρελό. Α... Ένα νετρο που να κατεβαίνω, να κάνω όλο αυτό και να έχει κάνει φωτογραφικέ τσέπε. Α, στο στοχέστα. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να μην τη άρεσε το πλακάτι ζύτω το αριστερό μνημόνιο. Ή να μην ήταν αυτό. Όλα, Τώρα το καρφάκι για τη ζωή, ότι δεν τη άρεσε το ζύτω το αριστερό μνημόνιο, υπονοώντα ότι προτιμάει το δεξιό μνημόνιο δεν μ' άρεσε Ναι. Τέσπραξε ο μπάτσο. Μέσπραξε τον μπατσόνι του συχαμμένο. Αν είναι δυνατόν, και πώ το ανέχτηκε αυτό το πράγμα. Δεν το ανέχτηκα, είδε. Έξα, ρε, έκατσα εκεί να του κράξω, Τι να κάνω. <Τι> να πιαστώ στα χέρια, είμαι και πολιτισμένο. Δεν μπορώ να του κάνω το χατήρι. Ο πολιτισμό δεν σταματάει. Τι να κάνω, ο πολιτισμό δεν σταματάει. <Τι> Όσε αριστερέ κυβερνήσει και να έρθουν, ο πολιτισμό σταματάει. <Τι> ναι. <Τι> Μόλις μπήκε ο πελάτης. Κοίτα, μαλλίκο, <Κι>, ανάγκη δουλειά, ξαφνικά. Δηλαδή, θα... ξεκίνησε θα... το πρωί να... μεταξύ από το σπίτι, ελπίζοντα ότι θα κάνει βόλτε μόνο, ότι δεν μπαίνει ο πελάτη. Με να... πού πάτε, καλή, καλή φάσπα. Όπω εξουβαλάει τώρα από το μαρού, θα πα καλή θέα, δεν έχω χειρότερο. Να πω τη βλακεία μου. Πέστη. την. Ξέρει τι κέρδη είχε τα ελληνικά πετρέλαια, πόσα εκατομμύρια οικονομήσαν. Είχαν πίσω, και κέρδη, καλά. δεν νομίζω. Πολλά κέρδη, λοιπόν, να τα μοιράσουν τουλάχιστον στου ανθρώπου εκεί πέρα όλα τα κέρδη, πα και εξηλαιωθούνται. Ενώ αν μοιράσουν τα κέρδη θα έρθουν οι ζωέ πίσω, μάλιστα. Είναι ενδιαφέρουσα άποψη <συρίζεως> Το οποίο <να> πεις <συρίζεως> είσαι <συρίζεως> Λογικό Διαχείριση καπιταλισμού κάνουν και αυτοί Ναι, σε καλή γραμμή είσαι Καλή γραμμός Είπες <συρίζεως> τη λέξη δικαίωση Όχι, Σιριζέωση όχι δικαίωση Δεν πάνε μαζί αυτά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 ότι αυτή εδώ είναι επικίνδυνοι. Αν οι άλλοι ήταν άθλοι, αυτοί με αυτά που κάνουν είναι τρισάθλοι. Εντάξει, παιδί μου, δεν έχουν προλάβει να τους ξυλώσουν κιόλα, Δηλαδή, οι προηγούμενοι κυβερνάνε ακόμα και εκτιμένοι ταχύτητα σε τέσσερις μήνες και στις όλοι να περιμένετε. Υπομονή, ε. σε λίγο καιρό θα μπαίνουμε στη Βουλή στα γόνατα θα ανιμπάτει. Θα μας παρακαλάνε να μπούμε μέσα. Ναι καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλέφιε. Καλά είμαι. Ο λάδα ο κύριμη είμαι. Και δεν για... πιστεύω να σα πησία να θα σα ψηφίσω. Έλεω. Μαζαλήσατε. Για τι μποτήλε περνού του Εγγραρίου. Για τι μποτήλιε. Με τον κύριο κύρκο. Το Λεονίδα, ποιο κύρκο. Ποιο Λεονίδα κύριε, Τι λέτε. Το γιο του Λονίδα. Τον κύργο το Βασίλη, για τι μποτήλε του αερίου. Ναι, ώρα τι θέλετε κύριε να το κάψουμε να το κάνουμε κούκι, τι θέλετε. Να μου δώσετε μια διέθεση να έρθουν να τι παραδώσω. Αυτό θέλω. Θα μου φέλετε ποτέ αερίου. Σήχα μου βάλτε κι καζάκι με παραγγελία. Να σα πω να μου φέζει τον καζάκι Συγγνώμη, με, με κοροϊδεύετε τώρα. Εγώ σε κοροϊδεύω ή εσύ να με την άξιο στον αέρα. Τι να σε την άξιο στον αέρα, ρε ανθρωπέ μου, βαμ. Πού... το γυρίσαμε πού... και στον ελληνικό τώρα, παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν μιλάμε στον ελληνικό. Συγγνώμη, πού έχω πάρει, Σε μένα. Λοιπόν, κάποιο μου κάνει πλάκα τώρα Δεν ξέρω, ξέρω τι το... κάνει, εσύ θε να κάψει κόσμο. Ράστο διάλογο ρε. Άι, διάλο, θα σε ξεμαλιάσω. Ναι. Διάβασα για το προσκήνιμα τη Αγία Βαρβάρο που μαζέψουν 400.000 ευρώ. Oh, Α, καλά είναι. Άντε, σιγά-σιγά hey. βγαίνουμε και από την κρίση. Μερικά ακόμα, τα καταφέραμε. Έλα, για πε. Ξέρει, μήπως ένα από αυτά τα λεφτά δώσουμε σε ιδρύματα, δώσουμε σε φτωχέ οικογένειε. κοίταξε να δει. <laughs> δεν είναι όμω και σωστή πολιτική αυτή. Τι αγαπώ, θα κάνουμε. Δώστα μια τράπεζα για να αρχίσει να δίνει δάνεια στον κόσμο. Ά, να τις ανακεφαλοποιήσουμε, να τις στηρίξουμε λίγο για να δώσουμε δάνεια στον κόσμο. Γιατί έχουν και κοινωνικό πρόσωπο οι τράπεζες. Ξέχασα να σου το πω, το είδε τελευταία. Γεια σας. Έχω μεθοδωρήσει, να μην πω περισσότερα. Δεν πειράζει, οι είστε τι επώνυμο είναι αυτό. Α, μάλιστα. Επειδή δεν το έχω ψάξει, το επίθετο μου είναι μαζί. Α, το να περισσότερα είναι πιο ωραία. Να πω την ιστορία μου στα πολλή Βέλτα Τρολάρο. Ακούω, ακούω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ο πατήρ Πρετεντέρη, όχι ο συγκεκριμένο που τον βλέπουμε, ο προηγούμενο, παίρνει τηλέφωνο του Σακελάριο και του λέει αυτό για το κείμενο που γιατί μαζί γράφαν τα σενάρια. Και στο τέλο που τελειώνουν, του λέει έχω να. Με το γιαλαμάδο το γράφανε. Αχού, συγγνώμη. Δεν πειράζει, πείτε μου άτε. Στο τέλο του λέει ο να σου πω και κάτι καινούριο. Του λέει για: εγώ κόψει το κάπνισμα. Και ο Σαγκελάριο του λέει: Μπράβο, ρε Μεγάλε, εσύ θα πεθάνει υγιή.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 μου είπαν ότι, ρε μεγάλε μίλα με τον λογιστή σου, μίλησα με τον λογιστή μου μου είπε μίλα με τον δικηγόρο σου μίλαμε το... μετά με τον δικαστή, μίλαμε με τον δικαστή μετά με τον συγκατηγορούμενο, μίλησες Όχι. και με αυτόν Όχι. Μετά με τον συγκρατούμενο για το πα πολύ μακριά, το πα στο τέλος εσύ. Το τρέχω λίγο Γι' αυτό είμαι εδώ για να διαβάσω το μέλλον. Για πες. Μου είπε ότι έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, μάλλον θα πας Σε περιοχή της Ζητυχής Αττικής που έχει το όνομα πουλιού. Και του λέω πολύ ωραία στο περιστέρι. Το χάρικες, ε. Μου λέει λάθος. Λίγο πιο κάτω, κορυδαλός λέγεται. Μπράβο. Εσύ το πήγες και το τέλειωσες πριν λίγο. Αφού δεν σε πάνε και στην Ψητάλια, καλά να λες. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι να είστε καλά. Το χιούμορ σας, η σπιτάδα σας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Τέλος. Το φούρνο που τον έχεις. Τον είχα, είπαμε. Το Έτσι ένα ωραίο ζαγορέο. Το έχει παίξει παλιά, είναι και έτοιμο. Ντόλτσεβίτα. Σε πλάνεψε η ντόλτσεβίτα, και αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Σε πλάνεψε η ντόλτσεβίτα, αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Και κάθε μέρα κατεβαίνει τη κοινωνία στα σκάνια.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 Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε. Εντάξει. μέσα στο. Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνει. Αντώνη μου. Πε, περίμενε, περίμενε. Μήπω εγώ μιλάω με ποιον με ποιο, με ποιο μιλάω τώρα. Για ποιο θέμα θε, Αντώνη μου. Ο κούφα είμαι. Κατάλαβα, εγώ πήρα. Ναι. Το θέμα το, το παλιό εκείνο εκεί με το. Για την Ψιτάλια. Α. Έχει μείνει μια κρεμότητα. Μήπω μιλήσατε με τον πατέρα μου. Εγώ είμαι ο γιο κούφα. Ο γκούφι. Καλά, καλά, με τον πατέρα σου με προβλήμα, μιλήσα, Εντάξει. Πείτε μου λίγο γιατί εγώ έχω αναλάβει. Εντάξει, κοίταξε να δει. Πάντω, από ό,τι μου που πατέρα μου, μια εκκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει εκκρεμότητα, όντω, αλλά θα χρειαστεί λίγο κανένα χιλιάρικο ευρώ, βλέπω, για να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, Μπάση δεν θα ο Δεν χάθηκε ο κόσμο. ευρώ, όμω είναι διο μισθή γυναική. Εντάξει, εγώ, εμεί έχουμε από την ψιτάλια την εκκρεμότητα. Όχι, δεν μου τα φέρετε σε σκατά, σε λεφτά. Γιατί αγάπη μου, θέλει. να μιλάνε για τι κόκκινε γραμμέ. Μίξ με δυνατά του φοντορίδου. Τραβάω λοιπόν σε όλο μια κόκκινη Μεγάλη Έλα, Οι παραμένουν κόκκινε και παραμένουν και και από ακούγονται κυβέρνηση είναι βαθιά κόκκινε και αμετακίνητε. Τραβάω λοιπόν. Οι γραμμέ μα δεν είναι απλά κόκκινε. Είναι κατακόκκινε. Τραύμα λοιπόν σε όλα μια Εμεί αμένουμε στι κόκκινε γραμμέ. Η γραμμή δεν είναι κόκκινη. Είναι κατακόκκινη. Όχι, όχι, όχι. είναι κοκκινότατη γραμμή. Τραύμα λοιπόν Ένα πουλί από δήμο κάθονταν στην πλατεία. Χάσεβε του περάστικου τι είναι πια κρία; Η πρώτη φέρνει δεύτερη, τη δεύτερη ζαλάδες, κάτω από τα καθίσματα Κινούνται υδεσιβληγάδες. Έσεω Δοράτη Παριανό. Λουκά το τρίο, σαν του ηρωκέ και Αμερικάνου που βγαίνει και μιλάνε για το Χριστό, τα λοιπά. θα ο δικά το αύριο, και λέει ότι ο άλλο δρόμο είναι δρόμο και κάτι τέτοια. Εγώ για να σταματήσει το πλιάτσικο... Σε αυτή τη χώρα είμαι και με το διάλογο, Όχι μόνο με την Τρόικα Μετανιώστε είστε ζωντανοί νεκροί Βαλάκα θα παίζεις στα βράχια ε, Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι Δεν είναι δηλαδή ομοφιλόφιλοι Δεν είναι ο Θεός δημιουργεί τον άντρα και τη γυναίκα Ο, ο μαλλούς άνθρωποι Κατά από τα αγαθίσματα Κινούνται σύπρυγα. Έλεγε. Χατζιφραγκέτα για λόγου ταξικού. Εντάξει, mm. τους ηριζαίου μα τα και το παίζουν και αριστεροί. Και τώρα το αγκούρι, για λόγους ταξικού και όχι μόνο. Βέλο Για σένα γιονό, Και το κεφάλαιο του μάρκου που πήρα στη γορνή Ζωή! Ζωή! Και το στον box παίζοντανε του Παζολίνη Ωπ, ωπ, ωπ, σωστάς παρακα... Μαλάς Ζωή! Ζωή! τους! Ζωή! Εμένα εσπρόξες! Χάλασε από το μάου καιρός Και ξέσπασε του Ρίνη Μα να με εσπρόξει ο Μπάτσος! Να με σπρώξει ο Μπάτσος! από το μάου Μέσαι πρόξε τον πατσόνητο συγχαμένο. Έλα, βάλετε ω πυλαρίκι την παρασκευή του παπάκου σαν την αφιερωμένο στον Από χαρούλι, από ποιον. Βάλα από χαρούλι. Η αστυνομία του Πανούση, τι καλά Ένα κομματάκι πιο δημοκρατική από του Δένδια είναι Το, Λοιπόν, θα κάνει ένα remix με δηλώσει Τσίπρα, Στρατούλη, Λαφαζάνη και όποιον άλλο θέλεις εσύ και θα βάλεις να ακούγεται από πίσω Είπε δηλώσει ή υποδουλώσεις Δηλώσει. Συγγνώμη ό,τι θέλει θέλεις εσύ και θα βάλεις να παίζει από πίσω background όταν μπορείς να το φτιάξεις απ' τη λούφα και παραλλαγή το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας Αμοιβαία Εποφελού Συμφωνία. Ένα πουλακι κάθεται σε κάρβουνα. Μένα που το χούσταραν. Όλοι μέρη μερίστο παίζαν. Η πολιτική τη κυβέρνησή μα είναι υπέρ τη απελευθέρωση των αγορών. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί και οι μάγες θα το παίζουν ουπα και, και οι μάγες θα το παίζουν ουπα και παραλλαγή. Το μνημόνιο θα το σκιήσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί Και οι μάγες θα το παίζουν ουπα και παραλλαγή. Και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή Κανένα δεν τους κοίταξε Του γύρισαν την πλάνη Και μειράνε τα μάνε Στην πικρά και στο άρτη Αυτός που μιλάγε τώρα με το Ασάλιοτο Με τη τη είναι ρε Ο γιατρός με την κλονοσκόπηση Αυτό είναι Ναι Γιατί τόσο καιρό Τσίπρας δεν κλίνει τη συμφωνία. Γιατί δεν τους δίνουμε λίγο πόλο όπως κάναμε τόσο καιρό με το και με το Βενιζέλο να κλείσει η συμφωνία. Για να φανεί αναγκαίο το ασάλιο του. <Το>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 ZAPONE March express D Și a buy és Pani mutwie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 Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού Την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει Όταν παίρνω φόρα φορά, φορά κάτι φορά Σας παρακαλώ πάρα πολύ Και ο Θεός ο ίδιος Δε με σταματά Σφουγγάρι Μ' ακούπησαν δυο μπάτσι προηγουμένως Δε θα πληθώ Μυρίζω γρουνίλα Με για το μοντελάκι σου Που έφτιαξω τσεκλένης Χειράστηνό με το φτωχό Τι έφτεξα και δέρνεις Μα να με σπρώξει ο μπάτσος Μα να με σπρώξει ο μπάτσος Χειράστηνό με το φτωχό Τι έφτεξε και δέρνεις Εμένα έσπρωξες Φταίει το σκουλαρίκι σου Γιατί αν τα βγες βγάζ Και ενώ με Indonesia is running by KilimBT hundreds αυτό bridges It was very hard, R do not anything €We can have trips again How much pressure developed on here?